Επιτυχία για την αγορά χαλκού. Τα συλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Βίος και πολιτεία της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, μεταφραστής εις την κοινή γλώσσα, παρά του εν μοναχής ελαχίστου Δαμασκινού, του υποδιακόνου και στου δίτου. Η μέρη της Παλαιστίνης ήταν ένας ιερομόναχος Ζωσιμά το όνομά του. Ήτον δε ο γέρον αυτό κατά πολλά ενάρετο. Και τόσον ήταν φημισμένος εις την Αρετήν, όσον πολύ καλόγεροι από τα τριγύρου μοναστήρια ή πήγαιναν πολλές φορές να ακούσουν λόγον από το στόμα του γέροντος αυτού. Έκαμε γουν εις εκείνο το μοναστήριον όπου ήταν χρόνους πενήντα τρεις. Έπειτα ήλθε του λογισμούς ότι... Τάχατες είναι κανένας όπου να με διδάξει τίποτες έργων καλογερικής. Είναι κανής όπου ποτέ δεν τον έλειψε τίποτες, αμήναι είναι όλα σωστός. Τάχατες είναι την άση στην έρημον όπου με περισσεύει στην αρετήν. Αυτά ενθυμούμενος ο γέρων, άγγελος κυρίου εφάνει και λέγει τον. Ζωσιμά, αγκαλά και μεγάλη είναι η ειδική σου αρετή, αμή σύρεης των Ιορδάνιν ποταμόν, εις στο μοναστήριον όπου είναι εκεί πλησίον, να ειδείς άλλους μεγαλύτερους εις την αρέτην από σένα. Εσυκώθη παρευθείς ο γέρον και οι πήγαινε εις εκείνο το μοναστήριο και έβαλε μετάνοιαν και απομείνουν εκεί. Συνήθιαν δε είχαν οι καλόγεροι εκείνοι, ότι την καθαρήν Δευτέραν έβγαιναν οι καλόγεροι όλοι από το μοναστήριο και υπήγαιναν πήγαιναν την έρημον χώρια πασένας και έκαμναν εκεί έως την Κ Κατά την συνήθεια γκουν του μοναστηρίου, ευγήκε και ο γέρο Ζωσιμά και επέρασε τον Ιορδάνιν ποταμόν με του άλλου καλογέρους. Ω γκουν εχωρίστη αναπαλλήλων του, ήρθε τον λογισμό να σέβει παραμέσα εις την έρημον, μη να έβρει την αγέροντα σκητή, να ακούσει τίποτε λόγων Θεού απ' εκείνον, και πηγαινάμενο έφτασε η ώρα να διαβάσει την ακολουθία του. Έπειτα αισθάθηκα τα Ανατολά και και εκεί στεκόμενος είδεν ω ανίσκιον, όπου εφάνει ανθρωπίνου κορμίου. Ενόμισε ο γέρον ότι είναι φαντασία δαιμονική, και παρευθύ έκαμε τον σταυρόν του. Όταν δε απόσωσε την ακολουθίαν του, βλέπει φανερά και επεριπάτει άνθρωπος προς την δεξιά του μερέαν και το κορμί του ή τον μαύρων κατά πολλά, τα μαλλία του ήσαν άσπρα όσαν το βαμπάκιον, πλην ή των μικρα μόνον έω των ώμων του έφθαναν, και ως τον είδε ο γέρον, εχάρηκα κατά πολλά πως ευρήκεν εκείνον όπου εζήτη, και παρευθύ άρχισε και έτρεχε κατά πόδι του. Και ως τον ότι τρέχει ο ζωσιμάς, εκίνος περισσότερον έφευγεν. Αλλά ο ζωσιμάς, αν και ήτον γέροντας, πλην έτρεχε περισσότερον, και όταν εζήγωσε κοντά όσο να ακούεται φωνή, έκλαυσεν ο και λέγει προς εκείνον όπου εφα Δούλε του Θεού Τι με συγχαίνεσαι τον γέροντα Και δεν στέκεσαι να με ευλογήσεις Στάσου δια την αγάπη του Χριστού Ότι είμαι γέρον Και δεν δύναμαι να σε ακολουθώ Αυτά συντυχαίνοντας ο γέρον Και επιλαλώντας σε ένα τόπον όπου ήτο Ο σαν ξηροπόταμων μικρών Εκείνος μεν όπου εφαίνετο Εκατεύει και πάλιν ανέβει Ο δε γέρον εστάθη Μη δυνάμενος να περάσει Και έκλαιε περισσότερον τότε απειλογήθη εκείνος όπου εφαίνεται και λέγει προς τον Ζωσιμάν «Συγχώρησόν με αβάσοσιμα δια των Χριστών δεν δίνομαι να σταθώ να με ειδεί, ότι είμαι γυμνή ωσαν με βλέπεις και άλλο ότι είμαι γυναίκα πλην εάν θέλεις να σταθώ ρίψε με ένα ράσο να το βάλω και τότε να με ειδεί να με δώσεις την ευχή σου Ως γουν ο Ζωσιμά ότι εξ τον έκραξεν εθαύμασε πω ήταν όμως, έριψε το ένα του παλαιόρασον και τότε υπήγε και έβαλε Ο Ομοίως και ο φαινόμενος έβαλε μετάνοιαν και πολυνόραν εστέκο εστέκωτο προύμητα και οι δυο τους και ένας τον άλλον έλεγεν «Ευλόγησον με δούλεο του Θεού». Και με πολυνόραν λέγει η γυναίκα εκείνη «Αβάζω σημά, εσένα πρέπει να με ευλογήσεις ότι είσαι ιερεύς του Θεού του του, ότι πολλές φορές εστάθεις εις το Άγιο βήμα και παρεκάλλεις τον Θεόν διάλονα μαρτίας, δια τούτο εσύ ευλόγησον εμένα. Τότε λέγει ο ζώση μας, Αγία του Θεού, το χάρισμά σου φαίνεται περισσότερον από το ειδικό μου, ότι είσαι προορατική και εξέβρισκε το όνομά μου και πως είμαι ιερεύς, δια τούτο παρακαλώ σε πολλά εσύ με ευλόγησον. Όσαν είδε η οι γινοί εκείνοι όπου εφαίνεται ότι πλέον δεν την ευλογεί, εσυκόθη μοναχή τη και λέγει, ο Θεός ο Άγιο, όπου αγαπά την σωτηρία των αμαρτωλών, εκείνο να σε ευλογήσει. Τότε εσηκώθηκε ο γένος Ζωσιμάς. Απεκρίθη η Αιγύα και λέγει προς τον Ζωσιμάν. Αβάζωσιμα, διατί εκοπίασες και ήλθε έω εδώ να ειδεί μίαν γυναίκα να μαρτωλεί. Πλην επειδή σε έφερε ο Θεός ω εδώ, είπε με, πώ είναι οι Χριστιανοί, πώ είναι ο κόσμο, πώ είναι η Βασιλή, πώ είναι η Εκκλησία του Χριστού. Απιλογήθη ο γέρον και λέγει Όλοι καλά είναι Με την ευχή σου μητεροσία Αλλά παρακάλεσε τον θεόν Και διατεκίνους και διατεμένα Ότι δια τούτο Εκοπίασα το στράταν ο μαρτωλός. Λέγει τον η γυναίκα εκείνη Αβάζω σημα, Εσένα πρέπει να παρακαλέσεις διατεμένα τον θεόν Πλην επειδή με ορίζει Να κάνω υπακοήν Τότε εστάθη πολύ Και προσήφιε το η Αγία Και φωνή από το στόμα τη. «Δεν ικούετο. Και ο γέρον έπεσε προύμητα εις την γήν και έλεγε το κύριε Ελέησον. Όμως με καιρόν πολύν εσήκωσε τα μάτια του και βλέπει ότι ήταν η γυναίκα μίαν πύχιν ψηλά από την γήν και ως την είδεν έβαλε εις τον ούν του ότι θέλει είστε τίποτε φάντασμα δαιμονικών και καμώνεται ότι προσεύχεται. Τότε απεκρίθη η γήνια εκείνη και λέγε «Τι είναι συλλογισμή σου» Αβάζω σημά και βάνιση στο νου σου ότι είμαι φάντασμα. Γυναίκα είμαι, αμαρτωλότερη παρά τον κόσμο όλων. Τότε έκαμε τον σταυρό τη εις όλον της το κορμί και λέγει προς τον γέροντα. Ο Θεός, αβάζω σημά, να μας ελευθερώσει από τις τέγνες του διαβόλου. Τότε ο ζωσιμάς έπεσε κάτω εις την γη με δάκρυα πολλά και επίεσε τα ποδάρια της Αγίας και λέγει προς αυτήν. Ορκίζωσε, δούλη του αληθινού Χριστού του Θεού, είπε με πώς ευρέθεις αυτού εις την έρημον. Πόθεν είσαι και πώς ασκήτευσες και πόσων καιρών έχεις αυτού. Είπε με δια την αγάπη του Θεού. Μη με κρύψεις τίποτες ότι δι' αυτό ευδόκησεν ο Θεός και σε είδα να ακούσω κι εγώ να ωφεληθώ από τους λόγους σου. Διότι αν δεν ήθελε ο Θεός να σε είδω, δεν ήθελα περιπατήσει τόσοι στράταν εγώ γέρον και αδύνατος όπου ποτέ δεν εδυνήθηκα έξω από το κελί μου να έβγω. Ως γουνίδεν η Αγία τους λόγους και τα δακρυά του, λέγει προς τον Ζωσιμάν, «Αβάζω, Σιμά, εντρέπομαι η αμαρτολή να διηγηθώ τα έργα μου, ότι είναι γεμάτα εντροπής, πλην να τα εξομολογηθώ σήμερον φανερά προς την Αγιοσύνη σου. Εγώ, Τίμια Γέρον, είμαι από την Αίγυπτον. Όμως οι γονεί μου εζούσαν κι εγώ ήμουν 12 χρονών και παρευθύ άφησα τους γονεί μου και έφυγα εις την και εκεί ήμουν πολιτική δεκαεπτά χρόνους. Και τόσο ήμουν εις την αμαρτία ξεκυλισμένη, ότι μόνον δια να έρχονται πολύ προς εμένα, δεν τους έπαιρνα τίποτες και τόσο ήμουν πτωχή ότι με τα χέρια μου έζουν πότε με την ρόκαν, πότε με άλλη δουλίαν Μίαν γουνημέραν ευγήκα έξω στο το και βλέπω πλήθος πολλών ανθρώπων όπου εισέβαιναν εις ένα μεγάλο καράβι και ως το είδα ερώτησα ένα επ' εκείνους που πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και είπε με ότι εις την Ιερουσαλήμ πηγαίναμε, διότι τώρα κοντά φτάνει της υψώσεως η ημέρα τότε λέγω προς εκείνον τάχατες θέλουν και εμένα λέγει με εκείνος εάν έχεις τον άβλο να δώσεις κανείς δεν σε εμποδίζει αποκρίθηκα και λέγω του τον ναύλον δεν έχω Αμή έχω το κορμί μου, και να θραφώ και να υπάγω και έως τα Ιεροσόλυμα χωρίς αγώγιο. Εκείνος, όσοι ακούσα του λόγου μου, έφυγε γελώντα από εμένα. Εγώ δε αβάζω σημά, όχι ότι είχα καλών σκοπών να υπάγω εις την Ιερουσαλήμ, αμή ήθελα να έβρω και άλλους ανθρώπους, να κάνω την επιθυμία μου. Είπα σε αβάζω σημά μου, μη με αναγκάζει να υπό και ότι μοιένω τον αέραν και την γη λόγια μου. Αυτά είπεν η Αγία και σιώπησε. Τότε λέγεται την ο Γέρον «Υπέ μου Ρωσία έως το τέλος και μην αποκρύψεις τίποτα από εμένα». Πάλιν απεκρίθη η Αγία και λέγεται «Αβάζω σημα, επειδή με αναγκάζεις να σε υπό και έριψα κάτω την ρόκαν μου και τότε τρέχω εις ένα καράβι απ' εκείνα ότι σαν κι άλλα πολλά καράβια έτοιμα να κινήσουν και βλέπω δέκα παλικάρια εύμορφα όπου εισέβαιναν εις το καράβι» και λέγοντα, «Επάρετε και εμένα με το λόγο σας και δώσετε τον άβλων διατεμένα και θέλω τον εξαγοράσει. Εκείνοι δε, ως ήκουσαν, έβαλάν με το καράβι και όσες αμαρτίες έκαμα εκεί αβά, εντρέπομαι να σου τεσυπώ. Πλην αυτό μόνο θαυμάζω, πώς δεν έσχισεν η θάλασσα να μας καταποιεί όλους όσοι είμαστεν. Αμή, αν τύχει, ο Θεός εκαρτέρι την μετανιάν» ως αν δε βγήκα από το καράβι, δεν με έσωσαν οι πρώτες μου αμι αμή και άλλους αγαπητικούς, περισσοτέρους. Όταν δε έφτασεν η ημέρα της υψώσεως, εγώ, ως αν και πρώτα, έκαμνα την αμαρτία. Έβλεπα δε ανθρώπους την νύχταν, όπου υπήγαιναν στην εκκλησία. Ακολούθησά τους γούν εγώ, μόνον να βλέπω τα παλικάρια. Όσον δε μου να σέβω την θύραν. Με εστρίμωναν άλλοι και δεν με άφηνα να σέβω. Όταν δε σέβηκαν όλοι στην εκκλησίαν, εγώ πλέον δεν μπορέσα να σέβω παρέκη. Τρεις και τέσσερες φορές επάσχεσα, αλλά δεν μπορέσα να σέβω. Τότε επήγα και αισθάθηκα έξω εις μίαν γωνίαν και στεκάμενοι εκεί ενθυμήθηκα ότι από τες αμαρτίες μου δεν δίναμε να σέβω. Και ως έκλαια δια τα αμαρτίες μου Βλέπω επάνω θέν μου και ήταν μία εικόνα της Παναγίας. Και ως την είδα, εδάκρισα και είπα «Παρθένε δέσποινα Θεοτόκε, όπου εγέννησες τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, γνωρίζω ότι δεν είμαι αξία να βλέπω την Αγίαν Σου εικόνα διά τας πολλάς μου αμαρτίας, πλην επειδή δια τούτο έγινε ο Θεός άνθρωπος, διά να καλέσει Βοήθησόν με και εμένα να σέβω ιστην την Εκκλησία να ιδώ το Άγιον Ξύλον όπου εσταυρώθη ο ιωσου δια της ειδικές μας αμαρτίες και έχισε το Άγιον του αίμα δια να σώσει τους αμαρτωλούς και αν καταξιωθώ να το ειδώ εσένα να βάνω εγγυητήν προς τον Ιών Σου ότι πλέον να μη μειάνω το κορμί μου αλλά ωσάν αν από την Εκκλησία όπου με οδηγήσει να υπάγω. Αυτά είπα και επήρα καμπόσιν πληροφορία. Έπειτα Ανακατώθηκα με άλλους ανθρώπους και εσέβηκα εις την εκκλησία και πλέον κανείς δεν ήταν να με εμποδίσει όσαν την πρώτη φορά. Αλλά σαν πρωτήτερα δεν εμποδίζω μου και έτσι επιγα εύκολα μέσα εις την εκκλησία και παρευθείς τρόμος και φόβος με επήρεν όταν είδα το ξύλον του σταυρού. Έπεσα γουν κάτω εις την γη και προσκύνησα με δάκρυα το Άγιον εκείνο ξύλον. Και οσάν το επροσκύνησα, έδραμα πάλιν εις των τόπον Όπου ήταν ιστορισμένη Θεοτόκος και με δάκρυα κλαίοντας έλεγα «Εσύ Παναγία Παρθένα, δε με εσύν στην την αμαρτωλήν και αναξίαν δούλυν σου, αμή εκαταξίωσες με Να είδω εκείνο όπου γάπουν και ήθελα Δια τούτο δέσποινα Θεοτόκε, δείξε με και στράταν πώς να σωθώ Εσύ γενού οδηγία της σωτηρίας μου εσύ, όπου με έγινε εγκύτρια, εσύ με καθοδήγησε πώς να αρέσω τον ιών σου. Λέγοντα εγώ τι αυτά, ήκουσα φωνήν, όπου με ήλθεν ότι αν περάσεις τον Ιορδάνιν, θέλεις ευρύ μεγάλη ανάπαυση. Και ως το ήκουσα, έκραξα μεγαλοφόνο. Δέσπινα, δέσπινα, μη εγκαταλείπεις με. Αυτό είπα. Και βγήκα να πηγαίνω προ τον Ιορδάνιν.